Δέκατο τέταρτο μάθημα. Στο 14ο μάθημα θα ρίξουμε μια ματιά στο μέλλον με τη βοήθεια των άστρων. Although we now send a space telescope into orbit complete with solar panels, gyroscopes and detectors all controlled from the Earth, man still looks to the ever-moving spheres of heaven to read his fortune. Horoscope comes from the Greek words meaning hour, time and watcher, observer. Ωρα και σκοπός. Λεξιλόγιο. Το άστρο. στα Ο λέων. Lion. Η καριέρα. Career. Εξασφαλίζω. To ensure. Η διαφορά. Difference. Το περιβάλλον. Environment. Στεναχωριέμαι. To worry. Λέων. 23 Ιουλίου 22 Αυγούστου Κατά τις ερχόμενες εβδομάδες η δουλειά και η υγεία σας θα επηρεάζονται από περασμένα σας. Καιρός να ασχοληθείτε με την καριέρα σας. Θα σας συμπαρασταθούν υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ή οι γονείς σας. Εξασφαλίστε καλε σχέσει με τους φίλους σας. Θα ταλαιπωρηθείτε για λίγο ακόμα από παλιές οικονομικές διαφορές. Προτιμήστε να ξανικτείτε σε φιλικό περιβάλλον. Αφήστε πίσω σας ό,τι σας στενοχωρεί και κόψτε τους γόρδιους δεσμούς.